Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven καλησπέρα σα. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε καλή χρονιά ευτυχισμένο το 2015. Μακάρι να φέρει σε όλους σας ό,τι επιθυμείτε και για όλο τον κόσμο το συνηθισμένο που λέμε υγεία, ευτυχία, ειρήνη είναι όλα αυτά τα τα απλά τα καλά πράγματα τα οποία ε, μόνο όταν δεν τα έχουμε, μόνο με την αποσία τους μπορούμε να τα εκτιμήσουμε πλήρως. Συνήθως τα θεωρούμε δεδομένα και αφήνουμε να μας απασχολούν ένα σωρό άλλα ε, πράγματα μέχρι που... Κάποια στιγμή, κάποια κακή στιγμή θα έλεγα, η απουσία τους μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ποιες είναι οι πραγματικές προτερότητες που πρέπει να έχουμε σε αυτή τη ζωή. Βέβαια δεν λέμε να είμαστε τελείως ανοργάνοντες, τελείως αδιάφορε, στο τι συμβαίνει γύρω μας, στο τι συμβαίνει στον κόσμο, στον αγνώμα, την καθημερινότητα, αλλά το καθένα πρέπει να έρχεται στο μέτρο του αυτό που λέμε όσο πρέπει, το πανμέτρον άριστον για να χρησιμοποιήσω και εγώ το κλασικό αποτέλεσμα. Των αρχέων, αλλά ε, αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Δυστυχώ ή ευτυχώ ε, δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι απόλυτα από αυτό που έχουμε. Πάντα ψάχνουμε το λίγο παραπάνω, το λίγο περισσότερο, το λίγο καλύτερα. βεβαιως είναι και η μεγάλη, αυτή είναι η μεγάλη κινητήριο δύναμη πίσω από αυτό που λέμε η τεχνολογία η επιστήμη και γενικά ε, όλος ο κόσμος όπως τον έχουμε δημιουργήσει καλός κακός, κακώς ε, βασίζεται σε αυτό ότι ψάχνουμε πάντα να βρούμε το καλύτερο το περισσότερο ή ίσως αν ε, και αυτά δεν ε, όπως ξέρετε δεν είναι πάντοτε συσχετισμένα εν πάση περιπτώσει ένα καλό 2015 να έχουμε και μακάρι και εδώ στο Radio Music Heaven Οι εκπομπές να πηγαίνουν καλά, οι παραγωγοί μας να είναι όλοι καλά Και να μας χαρίζουν ευχάριστες ώρες με τις εκπομπές του, Με τις μουσικές τους επιλογές, με την κουβέντα τους όπως εδώ που βρισκόμαστε κάθε Κυριακή 6 8 στο 6 και μιλάμε για τα πράγματα που αγαπάμε και έχουν σχέση με τα βιβλία όχι απόλυτα με την παρουσίαση πάντων των βιβλίων αλλά με όλα τα θέματα που απασχολούν τους αναγνώστες. Σήμερα οι μουσικές επιλογές, δεν ξέρω, ε, έχουν λίγο περίεργες, έχω διάφορα κομμάτια, τα οποία τα έχω επιλέξει, επειδή προσωπικά ε, μου φτιάχνουν τη διάθεση, θα έλεγα, με ανεβάζουν, να το πω έτσι, εισαγωγικά, ε, κομμάτια αισιόδοξα, γιατί πιστεύω Παρόλα τα προβλήματα και ποιος δεν έχει προβλήματα, ε, καλό είναι να μην μιζεριάζουμε, καλό είναι να αντιμετωπίσουμε το 2015 με μια νότα αισιόδοξία με μια πίστη πρώτα απ' όλα, με μια ελπίδα ότι ε, κάτι ε, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε, κάτι θα κάνουμε καλύτερα, κάτι θα βελτιωθεί, ε, ακόμα και να μην το... Ε, πιστεύουμε απόλυτα αυτό ε, δεν είναι κακό να το έχουμε στο μυαλό μας και να το προσπαθούμε ακόμα ε, και αν τα πράγματα μα μας γιατί να μην το α, κρατάμε στο μυαλό μας, γιατί να μην ζούμε με αυτό δηλαδή είναι καλύτερα να είμαστε κατηφείς και δυστυχίες και τα πράγματα να πηγαίνουν εκεί που πηγαίνουν ή να, είμαστε, να έχουμε μια νότα αισιοδοξία στη ζωή μας. Έτσι ε, εδώ θα είμαστε για το επόμενο δίωρο. Ελάτε ελεύθερα στο chat ή αφήστε ακόμα, ακόμα και ένα μήνυμα σαν και πείτε μας το δικό σα τραγούδι που σας ανεβάζει και σας κάνει χαρούμενος. Ε, και εμεί αν το έχουμε εδώ στην ε, λίστα μας, ε, θα το παίξουμε στον αέρα έτσι, να δώσουμε μια, υποδεχτούμε το 2015 με μια νότα αισιόδοξία, όπως είπα. Και μια και είχαμε πολύ κρύο παντού αυτή την εποχή, α υποδεχτούμε έτσι με ένα όμορφο κομμάτι που είναι για το χειμώνα. Ακούσαμε το Αλέγκρο από το χειμώνα, από τι τέσσερι εποχέ του Βιβάλντε. Νομίζω ότι ε, ταιριάζει αρκετά όμορφη μελοδία έτσι μα ανεβάζει. Και ο χειμώνας ήταν ε, αυτή την πρωτοχρονιά, ήταν ε, ιδιαίτερα βαρύς ε, θα έλεγα. Ε, βέβαια εντάξει αισθανθήκαμε και λίγο γιορτές, όπως λέμε καμία φορά. Ε, σε πολλά μέρη δεν αγκηχώνει, βέβαια αυτό δημιουργήσε και τα προβλήματά του. Αλλά τι να κάνουμε έτσι. Έτσι είναι αυτή η εποχή, θα έχει τις καλές μέρες. Θα έχει όμω και τι κρύε, βροχερέ, χιονισμένε μέρες θα έλεγα. Για να, δεν ξέρω πώ περάσατε εσεί την πρωτοχρονιά σα, τα... για τα Χριστούγεννα τα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά ελπίζω και την πρωτοχρονιά να ήσασταν κάπου όμορφα με ανθρώπου που ε, αγαπάτε και να Καταφέρατε να... να είχατε και λίγο εορταστική να το πω έτσι διάθεσα. Είπαμε θα προσπαθήσουμε να υποδεχτούμε το 2015 παρά τα οποια προβλήματα. Έχουμε να το υποδεχτούμε έτσι χωρίς μιζέρια και γκρίνια. Το υποδεχτούμε έτσι με μια χαρά, με μια αισιοδοξία. Με έστω τη δικιά μας απόφαση, την υπόσχεση, να το πω ότι θα παλέψουμε όσο μπορούμε από εκεί που βρίσκεται καθένας, στο μέτρο που το αναλογεί το καθένας, να είναι καλύτερο. Και σε όσους α, διαβάζουμε θα ευχηθώ να είναι και βιβλίο φιλικά καλύτερο το 2015, γιατί είναι μία εποχή που όλοι, λίγο πολύ κάνουμε τους διάφορους α, Απολογισμούς μας σχετικά με το ότι κάναμε τη χρονιά που μας πέρασε Αλλά όχι μόνο τους απολογισμούς Βάζουμε και τα ε, πλάνα μας για τη χρονιά που έρχεται Και γι' αυτά τα, αυτά τα πλάνα μπορούν και εγώ θα το πρέπει να όλους, Να περιλαμβάνουν και το βιβλίο Δεν ξέρω κατά πόσον είστε ε, φανατικοί Τέλο πάντων, κατά πως το χόμπι σας, τα χόμπι σας, οι σχολίες σας ε, περιλαμβάνουν τα βιβλία... Ε, Προφανώς για να ακούτε αυτή την εκπομπή, όλο ε, και κάπου θα σα ενδιαφέρουν τα βιβλία. Αλλά και αν βαρθήκατε τυχαία εδώ στο σταθμό μας και απλώς θέλετε να ακούσετε μια όμορφη ζωντανή εκπομπή ε, και δεν είστε τόσο εξοικειωμένο τόσο φίλος του βιβλίου, εγώ θα έλεγα μια καλή ευκαιρία το 2015 να δοκιμάστε να βάλετε περισσότερο το βιβλίο στη ζωή σα να και εδώ την Ελένη και την Ευελήνα και τους άλλους ντρόπαλους ακροατές οι οποίοι μας ακούνε και ας πάμε σε ένα ακόμα τραγουδάκι που δεν ξέρω και εσάς εγώ με ε, μου αρέσει για την ελπίδα να το πω έτσι που βγάζει. Μαρλί Bombos to trago de little birds to wasco to wasco sembatri chan και θα με να μην στενεχωριόμαστε βέβαια, θα το καθαίνουμε. Ε, εννοούμε να μην στενεχωριόμαστε, να μην αφήνουμε τους φόβους. Ε, είναι παράλογο κάποιος να μην στενεχωριέται και να μην φοβάται, αλλά είναι από την άλλη μεριά έξω παράλογο να αφήνουμε το φόβο μας και τις στενεχωρίες μας να μας παραλύουν και να βυθιζόμαστε ε, στην κατάθλιψη και να βυθιζόμαστε στην αδράνεια εξαιτία αυτού Έτσι, Λοιπόν, ε, να μην μπορούμε να αλλάξουμε όσα μας στενοχωρούν αλλά ας κάνουμε μια προσπάθεια να αλλάξουμε αυτά που μπορούμε να αλλάξουμε ας κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτά που μας στενοχωρούν να έχουμε τις διεξόδους μας και την καλύτερη διεξόδο από ένα καλό βιβλίο θα μου επιτρέψετε να εδώ πέρα Λέγαμε προηγουμένω ότι έχουμε, είναι η εποχή που οι περισσότεροι που μας βάζουμε, κάνουμε λίγο τον απολογισμό μας τη προηγούμενη χρονιά και βάζουμε λίγο το πλάνο και για την επόμενη χρονιά. Στην προηγούμενη χρονιά, ε, όσοι ειδικά είσαστε και μέλη, βιβλιόφιλοι και μέλη στο Goodreads, ε, και πέρα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθείτε και με, πώς να το πω, ε, με αντικειμενικά, με νούμερα mm -hmm. την ε, βιβλιοφιλική σας πορεία, την πορεία των οργανώσεων σα μέσα στο έτος και έτσι μπορείτε με μια ματιά να δείτε ε, με λίγα κλικ να δείτε τι διαβάσετε, να θυμηθείτε τις καλές και τις κακές στιγμές του 2014 στην άγνωση και να δείτε τι προτάσεις έχουν για σας οι φίλοι σας, αλλά και το site για το 2015. Ε, εγώ να πω ότι προσωπικά ε, δεν Έπιασα τον στόχο που είχα θέσει σαν νούμερο, να το πω έτσι, σαν αριθμό. Είχα βάλει ένα στόχο και εγώ έτσι τύπικά είχα πει 30 βιβλία. Ε, δεν τον έπιασα το στόχο, λίγο πάνω από τη μέση είμαι, αλλά έχω την κακή συνηθία να μην καταγράφω και τα πάντα. Ε, καταγράφω μόνο τα ε, κατά κύριο λόγο τα και αφήνω απ' τα τεχνικά ή επιστημονικά οι, ε, και τα κόμικ που αριστερά συμπεριλαμβάνουν και εγώ σπανίω ε, και ποτέ θα βάλω μ, κάποιο κόμικ και πέρα. Γενικά το είδε δεν έχει SBN, πούμε ε, ότι δεν είναι βιβλίο-βιβλίο, αποφεύγω να το βάζω. Βάζω βιβλία και λευκόματα ε, κατά κύριο Λόγω εκεί πέρα και σε τα λευκόματα, επειδή δεν τα διαβάζουμε, δεν τα καθαρώ και σαν αναγνωσμένα. Έτσι λοιπόν είναι λίγο πλασματικό αυτό. Ότι την περσινή χρονιά διάβασα κάποια λογοτεχνικά βιβλία, και κάποια βιβλία που αφορούσαν ε, ιστορικά ω επιτοπλίε. Τον θυμάστε ότι ήταν ε, η περσινή χρονιά συμμαδεύτηκε από τα 100 χρόνια από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι διάβασα μια σειρά βιβλίων ε, που σχετιζόταν με αυτό θα θυμάστε οι τακτικοί μα ακροατέ θα θυμούνται και την ε, σχετική εκπομπή που κάναμε και τα έλεγα επειδή παρακολουθώ και κάποια online ε, ε, μαθήματα κάποια online ε, θέματα ε, διάβασα και αρκετά βιβλία γι' αυτά και κυρίω ε, φέτος διάβασα πολλά βιβλία ε, για υπολογιστέ ε, Προγραμματισμού και όχι μόνο, δεν ξέρω, ήταν η διάθεση. Είπα ότι με τη διάθεσή μου και φίλο. Είχα τη διάθεση και την έχω ακόμα και το αυτό θα καθάει, εννοείται ε... να εντρυφίσω λίγο περισσότερο στο χόμπι μου. Μην ξεχνάμε ότι οι πολιτιστές εντάξει είναι παρέτοιο στη δουλειά, για μένα όμως ε... ήταν πάντα και ένα χόμπι. Επομένως, ναι, αποφάσισα να εντρυφίσω λίγο περισσότερο σε αυτό. Και έτσι <laughs> τα νούμερα όπω έχω γράψει και αλλού δεν λένε πάντα την αλήθεια. Βλέπω εδώ πέρα στο Goodreads, στα διάφορα γκρουπ που συμμετέχω και από τους φίλους μου Περισσότεροι έχουν πιάσει τους α, στόχους τους Και με την τη ευκαιρία να τους συγχαρώ και όλους για, για αυτό Για τους στόχους που έπιασαν και εύχομαι ακόμα καλύτερα και το 2015 Βέβαια εγώ χαίρομαι με αυτούς που α, έχουν α, πραγματικά υψηλού στόχους και καταφέρνουν και τους πιάνουν γιατί ε, δεν είναι και εύκολο όταν βλέπεις ε, στόχους α, του τύπου ε, 60-70-100 βιβλία και λες πότε προλαβαίνουν βέβαια εντάξει δεν έχω καθίσει να δω σε ενα τέτοιο τα βιβλία που διαβάζουν αλλά εγώ το εύχομαι ε, ξέρω ότι υπάρχουν και ανθρωποί που μπορούν και διαβάζουν και πολύ γρήγορα έτσι εγώ το χαίρομαι αυτό βλέπω ανθρώπου να φτάνουν τέτοιου στόχους και να και αν τους ε, αλλά όπως είπαμε δεν είναι και το το ε, χόμπι είναι μην το κάνουμε όπως στο σχολείο στο πανεπιστήμιο ή οπουδήποτε Αλλού ε, όπου είναι λίγο καταναγκαστικό το διάβασμα Πρέπει να να χύψει αριθμό βιβλίων Μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο Πρέπει να γράψεις ε, εργασίες, περιλήψεις κλπ, κλπ. Ε, Δεν είναι και ο σκοπός σκοπο σκοπός είναι να αγαπάμε το διάβασμα Για αυτά που μας προσφέρει Όχι να το κάνουμε αυτό σκοπό αλλά αρκετά μίλησα. Πάμε σε ένα επόμενο κομμάτι το οποίο νομίζω είναι και αυτό ένα και ένα για να μας φτιάξει τη διάθεση. Αν χαλάνε dreams νομίζω από τα ωραίτερα κομμάτια πάντα μου θυμίζει μου φαίνεται στο νου ανοιχτούς γαλάζιος ουρανός ε, δεν ξέρω με φτιάχνει τη διάθεση είπαμε εδώ είμαστε στο, όχι μόνο στο chat και μήνυμα μπορείτε να αφήσετε από, ε, από την μπαρά που έχει ο σταθμό μας και να αφήσετε ένα μήνυμα για σχετικά με το δικό σας τραγόδι που σα φτιάχνει τη διάθεση που σα ανεβάζει και θα προσπαθήσουμε να το παίξουμε και αυτό στην εκπομπή επίσης έχετε καιρό να μου γράψετε στο, να γράψετε στο φόρουμ του σταθμού μας και σχετικά με το τι βιβλίο έχετε διαβάσει τελευταία για να το σχολιάσουμε και παρέα αν θέλετε και Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε κάποιο πλάνο ή κάτι που έχετε βάλει σκοπό και στόχο να διαβάσετε μέσα στο 2015, ε, εδώ είμαστε και το, και το forum και το chat και τα μηνύματα είναι, τα αμεσομενήματα είναι στη διάθεση των ε, επισκεπτών των ακροτών μας συγγνώμη, του σταθμού για να μας ε, που ναι, πείτε μας τι έχετε σκοπό ότι θα θέλετε να διαβάσετε το 2015 και να το δούμε μαζί εγώ τι θα κάνω για το 2015 εγώ έβαλα πάλι ένα στόχο εκεί στο Goodreads όπως είπα έτσι για να υπάρχει σαν νούμερο πάλι 30 βιλία δήλωσα αυτό δεν έχει σημασία μπορώ να τα περάσω αν δεν μπορεί και να μην τα φτάσω σημασία έχει ότι γιατί δεν θα εγκαταλείψω το διάβασμα, σαφώς. Και βλέπω εδώ, τι, τι να πω, δεν μπορώ να πάρω απόφαση, γιατί με, με κοιτάνε εδώ γύρω-γύρω τα ράφια, με κοιτάνε τα βιβλία που περιμένουν ναι, και αυτά τη σειρά τους να διαβαστούν και πρέπει να βρω χρόνο και διάθεση για να τα διαβάσω και και τι δεν με κετάει εδώ από πού να ξεκινήσω, να ξεκινήσω να ξεκινήσω από το Μαρκές 100 χρόνια μοναξιάς, ώρα τα χρόνια της σχολείας που πέρυσι περιμένουν τους να διαβαστούν εγώ βλέπω την άρεια του Δημήτρη Στεφανάκη αυτή η μη κατάει θυμωμένη Εδώ βλέπω το Μάρκαρη και με κοιτάει από εκεί το τέλο ο επίλογος και, και με το Μάρκαρη που με κοιτάει ε, και τι δεν βλέπω ε, και αυτά είναι που βλέπω έτσι φανταστείτε υπάρχει από πίσω που δεν φαινεται Κοριά χωριά δυο-τρία ηλεκτρονικά βιβλία που περιμένουν και αυτά υπομονετικότατα θα έλεγα θα δεν τα βλέπω Πρέπει να ανοίξω τον ηλεκτρονικό αναγνωστή για να είναι τα μου για να τα δω, επομένως ε, δεν τα βλέπω κατά φορά που εδώ το η Ιαπωνία, το Ιερφοφάδες ε, από ιστορικά και από ιστορικά έχουμε εκεί πέρα με περιμένει πόλεμο στον στρατικό τον David Irvine α, υπομονή ε, δεν ξέρω πώς α, είπα τώρα δεν ξέρω καμία δεκαερκιά, είπα σίγουρα. Και έχω ένα που το διαβάζω, σας είπα ότι ε, την προηγούμενη κουμπή ξεκίνησε επιτέλου το τελευταίο, το τετάρτο και τελευταίο του κύκλου της κληρονομιά ε, του Παωλίνη. Ξέρετε την τριλογία, Raccoon Brissing Eldest. Και τώρα διαβάζω το τετάρτο, το Inheritance, είμαι... Στην, στην αρχή ακόμα θα έλεγα δεν, στο, περίπου στο πρώτο τέταρτο ε, του βιβλίου καλά πάει ε, ενδιαφέρον αλλά όχι καταιγιστική, όχι το θα λέγαμε, καταιγιστική αφήγηση για να δούμε, θα, θα δούμε πώς θα εξελίχθει. Έχει ένα κανοποιητικό αριθμό σε αυτή τη φάση. Και να μην ξεχνάμε και κανένα δυο επιστημονικά, τεχνικά που θέλω να διαβάσω. <Συκλή> Αλλά αυτά εντάξει τώρα δεν είναι επί του παρόντο να τα αναλύσουμε άλλη φορά να μην σας με το, το πρώτο πρώτο που διάβασα μέσα στο δύο και μέσα στο αγόρασα, το πρώτο βιβλίο που αγόρασα στο 2015 έτυχε γιατί το βρήκα ένα από αυτά τα παζάρια βιβλίου, το είχα δει εδώ και καιρό, ένα λεύκομα είναι το είδα εδώ και... Το είχα δει συγγνώμη εδώ και καιρό, αλλά ήταν αρκετά ακριβό. Θα έλεγα το βρήκα σε ένα από αυτά τα εκδοτικά παζάρια και είναι το πρώτο βιβλίο που αγόρασα το 2015 σε πολύ καλή τιμή. Και έτσι δεν δίστασα ε, και το διαβάσαμε μέσα σε δύο μέρε. Δεν ήταν ε, α, τα λευκόμετρα που έχουν όπω ξέρετε πολύ περισσότερο ε, ε, φωτογραφίε και λιγότερο κείμενο. Ε, ε, στον Κουντρίτζ, ο οποίο με ακολουθεί, θα το, δια... το είδα κιόλα. Το... Είναι το μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα του Βάσια Τσοκόπουλου. Ε... Αυτή τη εκδόση Καστανιώτη, σχεδικά παλιό του 99, αλλά πραγματεύεται τα έργα, όχι τώρα, ακόμη πιο παλιά έργα το προηγούμενο αιώνα, τα 11 του αρχέ του 20ου αιώνα. Έργα δηλαδή όπω η διόρυγα τη Ορίνθου, η το φράγμα του μαραθώνα τέτοια, με τέτοια αργασχολήτια ε, και έτσι ήταν το πρώτο που άρχισα και τελειώσαμε σε δυο μέρε, βέβαια το 2015 ε, το χώρισα και το διάβασα ε, μέσα το 2015 και έτσι, έτσι, έτσι κάναμε την, την αρχή μπήκε η βάση να το πω έτσι πάει το πρώτο ε, να το πούμε ε, όπως έγινε και στην κριτική ε, Περίμενα κάτι παραπάνω, το πρέπει πιο αναλυτικό να το πω έτσι, ε, πιο περιστατομένο, όχι αρκετά περιστατομένο, δεν έχω παράπονο, πρέπει να βαθύνει λίγο περισσότερο, να έχει κάποιε περισσότερε λεπτομένες, εντάξει, ε, για ένα λεύκο γνωριμίας με το θέμα... Ε, Μπορεί να είναι και καλό, δεν ξέρω σίγουρα, δεν η αρχική τιμή, η κανονική τιμή που το δίνουν, το δίνουν ακόμα, δεν ξέρω, στα βιβλιοπολία, ε, δεν, δεν δικαιολογείται. Αν το βρείτε σε κάποια από τα εκπτωτικά βιβλιοπολία, παζάρια κλπ. Πάρτε του έχει αρκετό όμορφο φωτογραφικό υλικό να συνδεθεί λίγο αυτή η περίοδο των αρχών του προηγούμενου αιώνα, αρχών του 20 ου αιώνα, έχει αρκετά καλό φωτογραφικό υλικό. Μπορείτε, μπορείτε να το δείτε, δεν είναι. Ε, δεν είναι κακό και εντάξει ε, αξίζει ε, τα λευκόματα εντάξει πολλές φορές ε, δεν μπορούμε να τα κρίνουμε από το ε, περιεχόμενο του κείμενό τους ε, οι φωτογραφίε του πιστεύω αξίζουν τον κόπο ε, όπως είπα αρκεί να είναι σωστή η τιμή δεν σαν επιμελημένη έκδοση ε, δεν έχω κανένα παράπονο φαίνεται και όμορφο βιβλίο για όσο αγχώνονται για το πως θα δείχνει τη βιβλία του ή για όσους αναγκαστικά ε, τα βιβλία τους τα έχουν σε στο σαλόνι ε, στο καθιστικό τους κάπου μπαίνει ο κόσμος και μπορεί και να τους αγχώνει και λίγο το θέμα αυτό είναι από τα, βραία, τα, τα βιβλία και πιστεύω θα κινήσει την ε, ε, περιέργεια των ε, επισκεπτών σα. Ε, πάμε όμω στο επόμενο κομμάτι. Ξαναγυρίζουμε στην κλασική μουσική. Είπα σήμερα δεν έχει. Θα σα κάνω μπαλάκι πιο σύγχρονο, πιο παλιά τώρα κλασική μουσική. Ε, να ακούσουμε έτσι κι άλλο ένα κομμάτι που ε, αν μη τι άλλο φτιάχνει... φτιάχνει διάδεση. Δεξε... Εντάξει, Υποβλητικό σε κάθε περίπτωση όμω. σύγνωνος του Αλληλούια από το Μασία του Χέντελ και είναι από τα χοροδιακά από τα πιο υποβλητικά και πάντα έτσι μα τονώνει το ηθικό και τη διαστροφή. Ωραία, το δικό μου. Είπαμε περί ορέξο ουδή λόγος το, το ότι αρέσει σε μένα μπορεί να μην αρέσει σε κανέναν. Άλλον αυτό είναι γνωστό. Αλλά ε, αν εσεί έχετε, όπω είπα και προηγουμένω, κάποιο αγαπημένο, κάποιο ε, τραγούδι που σας φτιάχνει τη διάθεση κάποιος ανεβάζει κάποιο αισιόδοξο θέλω να είναι αισιόδοξα σήμερα τα μηνύματα ε, θα ήθελα να, να μπειτε εδώ ή στο chat το μήνυμα που μπορείτε να στείλετε σαν τροπολίπη σκέπτες στον παραγότητα και στο forum και να μας πείτε πιο τραγούδο αυτό και να το βάλουμε να το ακούσουμε να το ευχαριστηθούμε ε, παρέα λέγαμε προηγουμένως για τα βιβλία, για τους στόχους που έχουμε βάλει τη χρονιά όσοι έχουμε βάλει στόχους για βιβλία και όσοι δεν έχουμε βάλει στόχους για βιβλία, καλό να βάλουμε ένα στόχο να ε, ξεκινήσουμε να δούμε τι είναι αυτό που κάνει τόσο ανθρώπου να δελώνουν βιβλιοφίλη, βιοφάγη και δεν ε, ε, ε, και όχι μόνο ε, αυτό... Τι τέλο πάντων ε, Είναι όλη η φασαρία με τη λογοτεχνία Έτσι Και ε, γιατί αξίζει τον κόπο Αυτό δεν ξέρω Με ξέρω, μπορώ να το εξηγήσω ε, Γιατί αξίζει τον κόπο Να ασχολείται κανεί με τη λογοτεχνία ε, Αλλά ε, Δεν δεν είναι το ε, ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι να διαβάσουμε πάνω από όλο. Για το, γιατί μας ευχαριστεί για τον εαυτό μας γιατί ε, θέλουμε να γνωρίσουμε και τις απόψει κάποιων άλλων να 20 μια μορφή ιστορία έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι οι ιστορίες το, ε, με την ευρύτερη είναι συνειφασμένες με τον ανθρώπινο πολιτισμό και ε, συνέχεια φυσική συνέχεια των ιστοριών είναι ε, τα βιβλία τα περισσότερα τα βιβλία τα λογοτεχνικά μια ιστορία είναι που χάρη στην τυπογραφία να το πούμε ε, μπορεί και μεταφέρεται ε, αναλύωτη αυτούς ε, από άνθρωπο σε άνθρωπο που γενιά σε γενιά έτσι ε, ε, μπορεί να μην είμαστε σίγουροι ποια ήταν η αρχική μορφή των ομερικών επών, να το πούμε έτσι, που ήταν στην προφορική παράδοση από τη στιγμή όμω που καταγράφηκαν το κείμενο του παραμένει, ελπίζουμε δηλαδή, ότι παραμένει αναλύωτο ας πούμε το κείμενο του Μπούδου και Κιχώτη, του Θερφάντες δεν επιδέχεται αλλαγές ε, γιατί είναι γραμμένο, είναι τυπωμένο και οποιοδήποτε τα κλασικά κείμενα ε, πάνεται τώρα βέβαια εντάξει ε, όταν πάμε στην, στις, στις αντίστοιχε ταινίε, εκεί ποιητική αδεία όπως έχουμε πει και άλλες φορές τελεπορούν τους συγγραφείς και αλλάζουν τελείως αυτά που λέει το βιβλίο ε, Επομένω ε, θα ήταν το καλύτερο να ξεκινήσουμε. Τέλος πάντων το 2014 έφυγε, τέλο βιβλίο, αναγνωστικά βγήκε με ένα χαμόγελο, βρήκα ένα όμορφο και χιουμοριστικό, εντάξει ναι, χιουμοριστικό ε, βιβλίο το οποίο διάβασα και ε, το οποίο είναι μιας Αγγλίδας συγγραφέως και νέας συγγραφέως Jen Κάμπελ δεν νομίζω ότι την έχετε ακούσει πάλι αλλά είναι, στην ουσία εργάζεται στην ουσία εργάζεται ως βιβλιοπόλειες στην Αγγλία νομίζω στο Εδιμβούργο, τέλο πάντων, μπορείτε να δείτε και το site της, που εργάζεται τώρα ε, και έγραψε ένα βιβλίο το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά από τι εκδόσει που μεταφράστηκε με τον τίτλο ε, Είναι τρελή αυτή η βιβλιοφάγηση το οποίο είναι αποτυχημένο, βέβαια σαν τίτλος γιατί αυτά που γράφει μέσα είναι βιωματάκες με διάφορα περίεργα που λένε οι, οι, οι πελάτε των βιβλιοπολίων και τα φυσικά η μεταφράση περισσότερα λένε άσχετα πράγματα για ανθρώπους που σχετίζονται με το βιβλίο ε, και έτσι είναι πάντως ένα μικρό βιβλιαράκι έτσι χιουμοριστικό σε ένα δύο ώρα, ώρα, ένα απόγευμα θα θα αφιερώσετε και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο ε, όσοι έχετε υποπέσει στα πώς να το στα λάθη ε, τελφάδο, στα λάθη που έχουν κάνει και οι πελάτες της John Campbell μπορεί να αναγνωρίσετε τον εαυτό σα. όσοι είστε ε, βιβλιοφίλοι και ενημεροι επειδή νημερόμουνεστε ε, άπο την εκπομπή μας να το πω έτσι επενέπσουμε λίγο και το σπίτι μας έτσι δεν είναι ε, θα χαμογελάστε και θα κουνήσετε το κεφάλι ε, αν θέλετε πληροφορίες περισσότερες πληροφορίες και τα βιβλία μπορείτε το site της συγγραφέω. νομίζω ότι έχουμε τα τα άλλα της διηγήματα για άλλα της εργαγραφικής στα ε, αγγλικά αλλά και μια σύντομη παρουσίαση για το βιβλίο αυτό θα βρείτε και στο φιλικό μας site στο spoiler.gr εγώ την ε, ε, ε, έκανα να την ανεβάσω και να τη γράψω γιατί ε, μου άρεσε αλλά αυτό ε, εντάξει νομίζω ότι δεν σας πειράζει έτσι, να το διαβάσετε και όλες εκτός από αυτά που σα λέω εδώ πέρα ε, εντάξει, θα μπορούσε μια μικρή κριτική θα μπορούσε να είναι λίγο ε, και λίγο φθηνότερο να το πω έτσι για το μέγεθο του αλλά εντάξει δεν είναι και τόσο ε, τόσο ακριβό για να για να γκρινιάζουμε, τόσο τες... χαρίζει ένα χαμόγελο. Όπως χαμόγελο μου χαρίζει και τώρα για το 15 και το πρώτο χιουμοριστικό που διάβασες το 15 το καινούριο που έβγαλε ο γνωστός σκητσογράφος Σαρκάς ε, Πιστεύω δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην είναι φαν του Αρκάν, είναι ε, πολύ πετυχημένος σκητσογράφος με ε, ωραίο χιούμορ. Βέβαια αυτός καταλέγω να καμπισόρους θα το έγραφε ε, ε, στα βιβλία του. Ε, εγώ θα το δεκόμαι ε, και δεν καταλέγω. Σας Σας Σας τα κόμικς, τα βιβλία επομένως εντάξει ε, okay. <laughs> βάλτε ένα όσοι δεν θα σε βγάλετε ένα να το πούμε έτσι το έβγαλε μια συμπληρωματική συλλογή στη, στη σειρά του Ζωή mm -hmm. μετά τα δημοσίευτα όπω λέμε κάποια που δεν είχαν μπει στις αρχές συλλογέ, ωραία ήταν αρκετά ήταν πάρα πολύ επιτυχημένα θα, θα έλεγα με πάση περιπτώσει ε, και έτσι καλό είναι και τα δουλειά μας κάνουν να χαμογελάμε δεν είναι όλη λογοτεχνία και ούτε είναι ανάγκη να είναι όλη η λογοτεχνία σοβαρή. Πάμε όμω στο επόμενο έτσι ε, πολύ χαρούμενο και πανεύωρο τραγουδάκι και συνεχίζουμε Pure Friday, love, το τραγούδι που πάντα μα φτιάχνει τη διάθεση δύο τις παρασκευέ, Δεν είναι, μην ξεχνάμε ότι η Παρασκευή και μένα είναι η αγαπημένη μου μέρα της εβδομάδας Και είναι και για τους περισσότερου όπως τουλάχιστον το λέγουμε ε, Για τους μαθητές όπως... Ε, Δεύτερη είναι οι τους, ε, η αγαπημένη τους ημέρα, έτσι δεν είναι παιδιά δεν ξέρω πώς από την ευβοίνη μας, ακούνε, πάντως ε, είμαι σίγουρος ότι είναι και αυτόν οι τους, η αγαπημένη τους μέρα η παρασκευή, ε, αλλά Uh, Λέκαμε και τα βιβλία τα οποία μας uh, φτιάχνουν τη uh, διάθεση uh, προηγουμένως και να συνεχίσουμε έτσι μια... Uh, έχω πει και άλλες ότι ένα από τα αγαπημένα μου είδη λογοτεχνία είναι η φαντασία και περισσότερο η επική φαντασία. Uh, ξέρετε, λίγο... Ε, λίγο σπαθιά, μαγεία, δράκι όχι απαραίτητα πάντα καταλαβαίνετε το, ε, το γενικότερο νόημα μια λοιπόν σειρά παρκάλες αλλά νομίζω πιο γνωστή και χιούμοριστική σειρά είναι τα βιβλία του Terry Bradgett τα οποία ανήκουν στη σειρά Discworld ο δισκόκοσμος θα λέγαμε στα στα ελληνικά και έχει γράψει πάρα, πάρα πολλά βιβλία στη σειρά. Ε, Κάποια από αυτά συνδέονται μεταξύ τους ε, και επειδή είναι πολλά, σίγουρα θα είναι μια αναζήτηση στο, στο διαδίκτυο για να δείτε ποιο ή πια να διαβάσετε, αλλά αρκετά είναι και ανεξάρτητα και διαβάζονται και από μόνο του άνετα. Είναι το λέω, μια χιουμοριστική αντιμετώπιση της ε, επικής ε, φαντασίας ανατρέπει Ίσως Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανατρέπει αλλά σίγουρα σατυρίζει όλα αυτά που γνωρίζουμε ε, μέχρι σήμερα με τους μάγους και τις μαγίες και τους ήρωες κλπ. Και λοιπά. Ε, Βέβαια ε, σαφώς Φαίνονται πιο αστεία και πιο επιτυχημένα σε όσους από εμά διαβάζουμε επίκη φαντασία, διαβάζουμε φαντασία γιατί εκεί πέρα αναγνωρίζουμε τα διάφορα στερεότυπα που σατηρίζει. Στα, όπω ιδρύει στα βιβλία του. Ε, νέο ναι, όταν δεν έχει, δεν είσαι το είδο τη φανταστική λογοτεχνία, έτσι όταν διαβάζει, δεν έχει για μαγεία, α πούμε. Αν και με το, μετά το Harry Potter δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα που να μην έχει συναντήσει τη μαγεία στα βιβλία όταν διαβάζει για μαγεία στα. Είναι δύσκολο να εκτιμήσει το χιούμορ που σχετίζεται με τη, με τη Μαγική και τους Μαγικούς κόσμους. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραία και πετυχημένο ε, χιούμορ. Σατρίζει ακόμα και εμάς το δικό μας κόσμο, θα έλεγα, δηλαδή, την κόσμο θεωρή μας και διάφορα άλλα τις πολιτικές σχέσεις. Έχει λεπτό χιούμορ. Ε, ένα χιόμως αντίστοι δεν ξέρω πώς όπως σας έχετε δει την ταινία Shrek εντάξει παιδική ταινία αλλά υποψιάζουμε το περισσότερο δεν έχετε δει ε, και θα δείτε τελικά είναι πιο αστία για τους μεγάλωσεις παρά για τα παιδιά δηλαδή αν επικεντρωθεί κανεί ε, στο πώς σατηρίζει τα διάφορα ε, παραμύθια ή τα Hollywood για στερεότυπα ε, θα διασκεδάσει πάρα πολύ ίσως περισσότερο και από ότι ε, και από ό,τι ένα παιδάκι και ναι τέλος πάντων Terry Pratchett είναι όντως από του αγαπημένους συγγραφείς της φαντασίας και είναι τόσο επιτυχημένα τα βιβλία που έχουν βγει και κάποια υποστηρικτικά να το πω έτσι ε, ναι, γενικότερα για τον κόσμο ένα που προσπαθεί ένα χαρακτηριστικό είναι το Signers of Disco την επιστήμη του δισκόκοσμου ε, όπου μαθαίνει βασικές επιστημονικές έννοιες κοσμολογικές ένες θα έλεγα μέσα από το χιούμορ ε, του δισκόκοσμου ε, μας μαθαίνει πάρα πολλά για το δικό μας κόσμο για το δικό μας ε, σύμπαν ε, και εντάξει, είναι ένα ενδιαφέρον ε, συγκερασμός ε, να το πούμε έτσι, ε, καθώ τώρα συμπληρώνεται η πρώτη ώρα τη εκπομπή, πάμε να ακούσουμε ένα, το επόμενο κομμάτι μας που έτσι μας, ε, μας λέει ότι δεν, στην ουσία ότι δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε και πρέπει να. Palevo make at all You can spend your whole life building something from nothing. One storm can come and blow it all away build it anyway You can chase a dream That seems so out of reach And you know it might not ever come your way Dreaming Sometimes Crazy, And it's hard to believe that tomorrow will be better than today. Believe it anyway. You can love someone with all your heart for all the right reasons. And in a moment they can choose to walk in. Oh so Tomorrow they'll forget you έτσι μας τραγούδισε «Anyway». Α, δεν ξέρω για εσάς, εδώ όμως ακριβώς τις 7 για μένα. Ε, είχα μια διακοπή με έβγαλε έξω ότι, από το τσάτ του σταθμού και μου βγάζει τώρα κεντρική σελίδα ένα μήνυμα ότι α, γίνεται αναβάθμιση και θα είμαστε κοντά σε λίγα λεπτά ε, δεν γνωρίζω αν εσεί ε, μερικέ συνδεδεμένε στο σερβερ δεν ξέρω αν μα ακούτε, αν συνεχίζετε να μα ακούτε. Ελπίζω να μην διακόπηκε και, και σα η σύνδεση και ότι θα επανέλθει. Α, βλέπω. Σε ελπίζω και εσείς να απολαύσεσετε το, το, το τραγούδι και να μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή μας τη συνέχεια της εκπομπής μας χωρίς ε, διακοπές Να καλείς περίσσο και το Νίκο που έχει ρίχνει και αυτό στην ε, ε, παρέα μας και να του ελπίζω και αυτός να, και η συνέχεια να παίρνει καλά το ε, δύο τουλάχιστον δηλαδή, τις του το χρόνου και ε, να έχει και ε, ένα χαρούμενο ενώ το 2015 χαρούμενο και ευχαρίστο και για σένα ε, να συνεχίσουμε λέγαμε για βιβλία, για βιβλία εκτός από τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση και όπως είπαμε μπορείτε να, μας τα, να πείτε τα δικά σα τραγούδια που μας τη διάθεση να προσπαθήσουμε να τα παίξουμε εδώ στην εκπομπή ε, λέγαμε προηγουμένως για βιβλία που μα φτιάχνουν ε, τη διάθεση ε, το σίγουρο είναι πω οι ε, εκπομπέ του Radio Music Heaven ε, πάντοτε καταφέρνουν να μας φτιάξουν η διάθεση, η καλή, ζωντανή εκπομπή, η παρέα ε, στο ραδιόφωνο ε, φαντάζομαι ότι είναι από τα καλύτερα, πώ να το πω, γιατρικά αν θέλετε, για την αντιμετώπιση τη κατήφια. Ε, και έτσι, εκτό την περουσα εκπομπή, υπάρχουν πάρα πολλέ ακόμα εκπομπέ. Σήμερα, στι 10 το βράδυ, επιστρέφει ο Θεροβόμενο με την εκπομπή του με τη Μισοβική. Ενό Θεροβόμενο, για να δούμε τι καλό θα μα έχει α, απόψε. Και μην ξεχνάμε, αύριο Δευτέρα έχουμε την, α, την ημέρα του ροκ. Το Πρώτα απ' ξεκινάει η εβδομάδα με ροκ. 4 ώρε έχουμε την έμει με τι ροκ απόπειρε και 6 ώρε με το Live Λίφτου Rock με τον α, Πέτρο βέβαια δεν ξέρω αν α, η, η Έμι θα κάνει έχει επιστρέψει από την ίνια ιδιοκοπέση θα κάνει κανονικά υποθέτω ο Πέτρος λογικά θα κάνει την εκπομπή του και στις 10 α, περιμένουμε να δούμε αν η Ήλιο με μια ανασα θα υποδεχθεί και αυτή το 2015 και έτσι λοιπόν, εδώ είμαστε, συζητάμε για τα βιβλία, για βιβλία που ε, κάνουμε το μικρό μας απολύσιμο το 2014, βάζουμε τα πλάνα μας, τα σχέδιά μας για το 2015 και είπαμε να το υποδεχτούμε το 2015 με μια έστω μικρή νότα αισιόδοξία. και σε αυτά τα πλαίσια συζητάμε έτσι για λίγο πιο χαρούμενα ίσως και η μουσική μας είναι αντίστοιχη διάθεσης και προσπαθούμε να έχουμε αυτή τον, τον τόνο μετά, ε, πώς να το πω, στην εκπομπή μας. Λοιπόν, ε, πάντως για το θέμα της διάθεσης, να το πω έτσι το θέμα του, της το τένοχο τη κατήφιση είναι από παλιά. Ένα από τα πιο παλιά βιβλία που, που έχω διαβάσει ε, αρκετά χρόνια πριν, το οποίο κυκλοφορεί ακόμα και στα ελληνικά και θεωρείται και από ό,τι έχω διαβάσει είναι γενικά και διεθνώ είναι από τα πιο ε, ευπόλυτα, να το πούμε έτσι, best sellers θα λέγαμε. είναι... Το έξω η στενοχώρια έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, αλλά ο γλυκός τετήλος είναι ε, πώς να σταματήσετε να στενοχωριέσετε και να αρχίσετε να ζείτε, του Ντέιλ Καρνιγκή. Ε, αυτό το βιβλίο έφερε και το 1948, ε, παρακαλώ είναι αρκετά παλιό βιβλίο το έχω διαβάσει και είναι πραγματικά πάρα πολύ μέσα από παραδείγματα μέσα από ιστορίε ανθρώπων σου δείχνει ε, πως να σου μεταφέρει το μήνυμα ότι ναι, μπορεί τα πράγματα πολλές φορές να μην είναι καλά να μην έχουν πηγαίνουν όπως θα θέλουμε να είναι αυτό όμως ε, με το να στενοχωριόμαστε μόνο για αυτά και να δεν κάνουμε τίποτα ε, δεν βγαίνει τίποτα και, γιατί εάν παλέψουμε ε, έχουμε καλές πιθανότητες να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε. Ε, αν όχι όλου τουλάχιστον κάποιες από τις αντικσότητες ε, της ζωής. Έχουμε την, ε, αυτό να, ε, ε, να γίνουμε καλύτεροι, να βελτιώσουμε να βελτιωθούμε, να βελτιώσουμε τη συνθήκη μπορεί να μην τα καταφέρουμε 100% δεν αντιλαγεί κανένας, αυτό να μην κάνουμε τίποτα και να μείνουμε, να είμαστε κατευφύσεις, μίζεροι να μας πιάσει κάποια ε, κατάθλιψη ε, και κατα... ξεκινάμε δεν είναι και κλινική έτσι, που λέμε, συζητάμε για κλινική αντίμετωπιση, συζητάμε για ασθένεια τον ρωτήσουμε λοιπόν, καλύτερο δεν είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι κάτι δημιουργικό κάτι καινούριο να το παλέψουμε αδερφέ, το, να τα παρατήσουμε και ιστορικά μα το πάμε στην ιστορία υπάρχουν άπειρα παραδείγματα ανθρώπων λαών που είχαν δυσκολίες τεράστιες δυσκολίες όμως ε, δεν άφησαν να τους περνικήσουν έκαναν ε, ό,τι καλύτερο μπορούσαν δεν λέμε ότι πάντοτε τα κατάφεραν έτσι όμως ε, όταν δεν κάνει τίποτα ε, και σίγουρα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα τουλάχιστον προσπαθεί να κάνεις ό,τι καλύτερο, ε, καλύτερο μπορείς, να αντιδράσει όπως μπορείς και από εκεί και πέρα ε, ελπίζεις, ε, δεν μπορούμε να κάνουμε και το θέλω σαν άνθρωποι έτσι ε, να το παλέψουμε και να από τη στιγμή που να το παλέψουμε και να προσπαθούμε μπορούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε Κάτι άλλο. Το να μην κάνουμε τίποτα, εντάξει, το να αφήσουμε το φόβο όπω είπα προηγουμένω και τι στερεοχωρίε να μα παραλύσουν, ε, δεν βοηθάει σε κάτι και γι' αυτό είπα και μη στερεοχωρίεστε. Αν, αν το διάβασμα δεν έχετε διαβάσει ποτέ ή οτιδήποτε, μην ντρέπεστε, μη στερεοχωρίεστε. Βγείτε έξω, πάρτε ένα βιβλίο και διαβάστε το. Α είναι, είναι και κάποιο από αυτό που λέμε κλασικά αριστολογήματα. Είναι ένα απλό βιβλίο το οποίο σα αρέσει, σα κάτι σας κοινήσετε την περίοδο διαβάστε δεν χάνετε τίποτα να κάνετε μια προσπάθεια και να μπείτε και εσεί στον υπέροχο κόσμο των, ε, των βιβλίων ε, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πάμε πάλι όμως σε ένα κλασικό, σε ένα κλασικό κομμάτι έτσι να ανεβάσουμε στροφές να το πω χαρούμενα, τουλάχιστον προσωπικά έτσι τα θεωρώ, χαρούμενα κομμάτια ε, Γκλώρια, δόξα δόξα νηψίστης Θεό θα λέγαμε ε, εμείς αλλά παραμένει έτσι ένα ωραίο κομμάτι για ε, ε, για να μας ανεβαστεί διάθεση περίληρη διάθεση, με περίουλους τρόπου θα σκέφτεται κάποιοι ότι δεν είναι η δική μου διάθεση, αλλά βάση περιπτώσει εντάξει είπαμε τις προτιμήσεις σας εδώ, εδώ είμαστε, δουλεύει πλήρωση και το chat και το forum και τα μηνύματα τις προτιμήσεις για ό,τι σας ανεβάζει τραγούδι, και κλπ που μας ανεβάζει τη διάθεση και εδώ είμαστε και θα το σχολιάσουμε και βλέπω ε, και βλέπω ότι όχι μόνο ε, και στα άλλα ε, βιβλιοβιλικά site και ιστολόγια ε, λίγο πολύ αυτή είναι η συζήτηση και στο Goodreads τα διάφορα group που παρακολουθώ στις βιβλιοσκόλικες και στη Λέσχη αλλά και στα, αυτή είναι η συζήτηση ε, τι κάναμε το 14, τι θα κάνουμε το 15, τι θα διαβάσουμε και στη Λέσχη του βιβλίου αυτή είναι η η κυρία συζήτηση των ημερών, τι θα κάνουμε, ε, πώ πάμε το 2014, τι θα προγραμματίσουμε για το 2015, ε, ε, όλοι με, ελπίζω, ξεκινάμε με ένα ε, πρόγραμμα, με έναν αισιοδοξό τόνο τεκμή, προσδοκίε και ελπίσουμε ότι δεν θα διαψευθούν στην πορεία αυτέ οι προσδοκίε μα. Ναι, είναι λίγο ε, δύσκολο να μες την χρονιά όταν θα μπούμε στους στη ρουτίνα είναι λίγο δύσκολο να κρατήσουμε όλα αυτά αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο ε, συνεπείς, αν θέλετε εντάξει όσο είναι βαριά κουβάλια σε όσα υποσχέθηκαμε στον εαυτό μας πάνω απ' όλα και σε όσα προγραμματίσαμε Να καλησπέρι σου και την να προηγουμένως για την ΕΜΗ σου, λοιπόν, την ΕΜΗ και αυτή τη παρέα μας και μας ακούει ΕΜΗ ε, σε περιμένουμε αύριο στην εκπομπή σου ελπίζω να ε, πραγματοποιηθεί Εντάξει Λοιπόν Λοιπόν και φυσικά και τον Σάσπεκτ ο οποίος α, καλή χρονιά και σε ένα suspect, θα ελπίζουμε να σου κρατήσουμε ευχαριστή παρέα με την εκπομπή μας και γράψτε μας και εσείς αν έχετε κάποιο αγαπημένο έτσι, κομμάτι που σας φτιάχνει τη διάθεση ή κάποιο λίγο οτιδήποτε α, είπαμε θα είναι μια εκπομπή που θα προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο α, αισιόδοξη και εντάξει είναι αισιόδοξο μήνυμα δεν μόνο τα χιμωριστικά ε, βιβλία ή χιμωριστικά τραγούδια είναι ένα γενικότερο πλαίσιο, μια γενικότερη ε, διάθεση ε, η αισιόδοξία είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε όλοι οι άνθρωποι κακώς βέβαια κατά περιόλους άλλοι ε, μπορεί Όλοι μα έχουμε κάποιε φάσει αισιοδοξία, κάποιες όχι. Να ξυνήθω τι γίνεται, συνήθως, ε, μετά από μερικέ απογοητεύσει κλπ. Ε, χάνουμε την αισιοδοξία μας και προσπαθούμε να μην είμαστε αισιοδοξοί για να μην απογοητευτούμε μετά. Πιστεύω ότι αυτό είναι ε, λάθος αντιμετώπιση. Αντιπαραγωγική σίγουρα είναι αντιμετώπιση. Δεν γίνεται, φανταστείτε τα τα παιδάκια να το πω στα νύπια μαθαίνουν, όταν μαθαίνουν να περπατάνε αν ε, μετά τα 5-10 πρώτα πεθυσίματα παρατούσαν την προσπάθεια θα περπατούσε ποτέ κανένας όχι εκεί βλέπετε εκεί πέρα συνεχίζουν, πέφτουν, συνεχίζουν μέχρι να καταφέρουν να περπατήσουν ε, σκέφτεται το αυτό πόσο βαθιά είναι η προσπάθεια έχει προσπάσει μέσα στην ε, ανθρώπινη φύση και κάντε το ίδιο και στην υπόλοιπη ζωή σα. Ε, να αισιόδοξα. Υπάρχουν βίωση και η πολιτεία του Αλέξης Σορμπά ε, τον Κασταντζάκη Μια και είπα και προηγουμένως ότι με περιμένουν και κάποια του Κασταντζάκη να τα διαβάσουν μες το 2015 ε, Δεν ξέρω τι μηνύμα, πολλά μηνύματα που μπορεί να βγάλει κανείς από αυτό το βιβλίο ε, ο Καθαλής φυσικά ελεύθερα μπορεί να κρίνει προσωπικά ε, το, το δικό του ε, τα, δε, τα μηνύματα τα οποία θα βγάλει ε, εγώ θεωρώ ότι έχει ένα αισιόδοξο με τόνο ένα το βιβλίο ε, ότι έχει έναν μιλάει άνθρωπο ο ήρωος είναι Θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι είναι φύσιος ε, Με την έννοια ότι κοιτάει μπροστά Κοιτάζει να το παλέψει Κοιτάζει να κάνει το Δεν απογοητεύεται από τις αντιξότητες Κοιτάζει να κάνει το καλύτερο που μπορεί ε, Κάθε φορά Όσο στραβάει εκεί Ανάποδα του πηγαίνουν τα πράγματα Και Πίστευω αυτό είναι από τα σημαντικότερα Μηνύματα ε, Αυτού του δηλού Πέρα από ποια άλλα μηνύματα Ή τι θεωρεί κανένα. Ε, Ό,τι πρέπει να κάνει. Ε, ο αγώνας, ο αγώνας θα λέγαμε, η, το να μην το παρατάμε μπροστά στις δεξιότητε, το να παλεύουμε με διάφορους τρόπους, νομίζω είναι ε, ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και για τον αυτό μας, αλλά και γιατί όχι, για την, και για την κοινωνία. Ε, έχει Έτυχε, και μα μια κεπα ε, η συμμετοχή ε, σε κοινωνικέ ομάδε. Ε, και τη σήμερα είναι πανεύκολη, έτσι, Και με τις διαδικτυακέ ομάδες μπορεί και χρόνο να μην έχει να παρακολουθεί. Mm. Αν και το καλύτερο θα ήταν έχει κάποιο χρόνο να συναντιέται με. Στα αλήθεια διαζώσει που λέμε με ανθρώπους αλλά ακόμα και μέσω ίντερνετ συμμετοχή σε ομάδε, οι συζήτηση και Νομίζω είναι από του καλύτερου τρόπου να αντιμετωπίσουμε ε, αν, όχι στη φύση του τουλάχιστον τι συνέπειε, να αντιμετωπίσουμε τι συνέπειε στην ψυχική μας διάθεση των ε, προβλημάτων μα και δεν πρέπει να φανταστείτε πόσο. Ε, Ωραίο είναι όλα αυτά τα οποία σε προβληματίζουν, αυτά που ή ακόμα ακόμα τα χόμπισο, αυτά που διαβάζουμε τα βιβλία μας, καμμένα μπορούμε να τα συζητάμε με άλλου ανθρώπους και να καλύπτουμε τα κοινά μας. Να υποστηρίζουμε ένα τον άλλον ε, στις, ε, στις επιλογές μας, στα προβλήματα που συναντάμε. Ε, οι διαδικτικές κοινότητε το έχουν καταστήσει, πιστεύω, πάρα πολύ εύκολο. Ε, Πέρυσι είχα παρακολουθήσει λίγο στο διαδίκτυο κάποια, όχι όλα, όχι ολοκληρωμένη σειρά, αλλά προσπασματικά παρακολούθησε κάποια σειρά ενός... ενός ε, πώ θα το πω, κόρσαν μια σα διαλέξω με θέμα την επιστήμη τη ευτυχία την ευτυχία πώ τη μετράμε, πώ την ορίζουμε και ένα μοτίβο το οποίο ε, δεν θα παρακολουθήσω για να σα πω τώρα ούτε λύσει νομίζω ότι δίνουν στο πώ θα γίνουμε ευτυχισμένοι έτσι, αλλά ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση και το οποίο βγαίνει βι από τα όποια επιστημονικά δεδομένα υπάρχουν είναι ότι η κοινωνικοποίηση που λέμε, συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες, η συμμετοχή, η εθελοντική, η προσωπική, η αφιλοκερδής αν θέλετε. έτσι πούμε, Αυτό που κάνουμε την καρδιά μας μέσα στην κοινωνία βοηθάει πάρα πολύ στο να αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας το που είναι η φάση της ευτυχίας. Χωρίς από το καλό που μπορεί να κάνουμε να μην κάνουμε τέλος πάντων στους άλλους ε, χωρίς και τα ωφέλη που παίρνουμε ε, από την εκτίμηση των άλλων, από την εκτίμηση της κοινωνικής ομάδας που συμμετέχουμε κάνουμε καλό πρώτα απ' ε, στο εαυτό μας και αυτά είναι τα ε, μεγαλύτερα α, από, από, από, από, τα, από τα συμπεράσματα αυτής της σειράς διελέγχου και από τα πράγματα που μου έκανε ε, μεγάλη εντύπωση υπάρχουνε άρα πολλά βιβλία αυτοβελτίωσης όπως θα δείτε βιβλία που μας η τώρα τα τελευταία χρόνια τα χρόνια της κρίσης όπως λέμε έχουν ξεφυτρώσει πραγματικά ξεφυτρώσει ένας βιβλία ε, αυτοβελτίωσης να γίνουμε ε, πώς θα γίνουμε πιο φτιαγμένοι και πώς θα αντιμετωπίσουμε το ένα, πώ θα αντιμετωπίσουμε το άλλο. Δεν έχω διαβάσει κάποια από αυτά, να σας πω. Προτιμώ τις πιο επιστημονικές προσεγγίσεις. Ε, αυτά τα θέματα, να μου επιτρέψετε, δεν ξέρω να έχετε διαβάσει και θέλετε να σχολιάσετε. Προ, ε, κάποια από αυτά προσωπικά ε, δεν τα πιστεύω και πέρα πολύ. Ούτε τα θεωρώ ε, ότι αυτά θα μα ε, λύσουν ή δεν θα μα λύσουν και κάποια τα, τα προβλήματά μας μόνο αυτό μας σε τελική ανάλυση μπορεί, μπορεί να μας λύσει τα προ... Προ... προβλήματά μας αλλά προσέξτε λίγο ε, για να λύσουμε, για να βοηθήσουμε τα προβλήματα μας πως είπα και πριν πρώτα απ' όλα να δραστηριοποιηθούμε να κινηθούμε δεν υπάρχει μαγικό βιβλίο ούτε η συνταγή που θα μας οδηγήσει στην ευτυχία ε, δεν θέλω να σχολιάσω περαιτέρω για βιβλία που δεν τα έχω διαβάσει έτσι, αλληλή μόνο και όταν μπορώ να διαβάσω το κάθε βιβλίο αυτοβελτίωσης που κυκλοφορεί όμως ε, δεν τρέπομαι να πω ότι είμαι ε, κουμπομένο και πολύ επιφυλακτικό απέναντί του. Ε, ε, δεν, ε, ε, δεν πιστεύω στις ε, μαγικές συνταγές, το και το καταλάβει το πιστεύω όμως ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και ο καλύτερος τρόπος είπαμε είναι να δράσουμε όχι να περιμένουμε από τους άλλους να ξεκινήσουμε εμείς και να μας ακολουθήσουν οι άλλοι ή ακούστε και αυτό το τραγόδι που πρέπει νομίζω αυτό λέει από τον Jovi. Λοιπόν, we weren't born to follow. δεν γεννηθήκαμε για να ακολουθούμε, γεννηθήκαμε για να προχωράμε μπροστά, γεννηθήκαμε για να λιγούμαστε, γιατί όχι και καλό είναι όταν έχουμε απευδήσει από μια κατάσταση και θεωρούμε ότι δεν είναι σωστή, αντί να καθόμαστε και να μιζεριάζουμε, να βγαίνουμε μπροστά και να... Πρώτη εμεί προσπαθούμε να την αλλάξουμε είπαμε, στο χωρίς να γινόμαστε τρελή γραφική στο μέτρο που μπορούμε, στο μέτρο που μας ε, αναλογεί σε ξέρω, εντάξει μερικές φορές κάνουμε ξέβι η συζήτηση αυστηρά το βιβλιοφιλικό το λογοτεχνικό ε, κομμάτι, αλλά πιστεύω και αυτά σε μια εκπομπή λόγου και σε μια που, που σχετίζεται με το βιβλίο είναι χρήσιμα και αυτά, μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες θεωρίες, να το πω έτσι οι κοινωνικές τομές, <laughs> τα συστήματα, τα πολιτικά και όχι μόνο ε, μέσα από τα βιβλία, μέσα από τον έγγραφο τον, γραπτό λόγο έγιναν γνωστά στα πέρατα του κόσμου, απέκτησαν, κινητοποίησαν κόσμο ιδέες με την εφεύρεση της τυπογραφής. Οι ιδέες όταν αποτυπώνονται σε βιβλία αποκτούν ε, τεράστια δύναμη και μάλιστα όταν οι ιδέες αυτές αποτυπώνονται και σε λόγο βιβλία μπορούν που είναι προσιτά, σαφώ πιο προσιτά από ότι είμαι, μια πραγματική, ένα δοκίμιο για το μέσο άνθρωπο μπορούν πραγματικά να οδηγήσουν ε, σε μεγάλε αλλαγέ ε, μην ξεχνάτε α πούμε την αίσθηση που είχε κάνει η <laughs> καλλιβά του Βαρμπαρθωμά α πούμε έτσι δεν είναι σημασία τα γεγονότα αν ήταν πόσο πραγματικά έχει περιγράφει όμως ε, τι αίσθηση είχε κάνει για το Πώς, σε πόσο κόσμο ε, προσέγγισε μην ξεχνάμε τα απαγορευμένα βιβλία που είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή για τα βιβλία που είχαν ε, απαγορευτεί ακριβώ επειδή θεωρηθήκε μόνο να ξεσηκώσαν το να πηλήσουν τα καθεστώτα τη εποχή. Παράλληλη πέρυσι, δείχνει καλησπέρα τα μέλη τα οποία και μερικά από αυτά, νέα μέλη τα οποία ήρθαν και στο chat και μα ακούν να μα πούν και μα είπαν καλησπέρα του. Να καλησπέρα λοιπόν το Βασίλη, την Αθανασία Στεφανή, τον ή την Σιμ 1969. Καλησπέρα ε, σε όλου, καλή χρονιά να έχουμε και. Και μακάρι να συγκινήσω το ενδιαφέρον και, να, ε, και για τα βιβλία, γιατί είναι μια εκπομπή, είμαστε εκπομπή Ex Libris του Radio Music Heaven και μιλάμε για τα βιβλία, τους αναγνώστε και τα πράγματα που τα απασχολούν. Και συζητάμε για, προσπαθούμε να αποδεχτούμε το 2015 με ένα αισιόδοξο μήνυμα να δώσουμε, ζητάμε για που μα φτιάχνουν τη διάθεση, που μπορούμε να μα, ε, Α, αλλάξουν ίσως τις αντιλήψεις yeah. γιατί όχι είναι γι' αυτό μια μεγάλη δυναμή των βιβλίων και μπορεί να είπαμε να μην είναι ένα βιβλίο ένα πολιτικό δοκιμιο, ένα ιστορικό, μια πραγματεία οποία αυτό το οποίο θα μας αλλάξει λήψη, μπορεί να είναι ένα μυθιστόρημα ε, ξέρετε πόσους κόσμους ε, είστε πιο κοντά στην επιστήμη από απλά μυθιστόρηματα ε, και μετά πέρασε φυσικά και σε επιστημονικά βιβλία, εγώ θυμάμαι ακόμα ε, σαν παιδί που διάβαζα τον Ιωλιο Βέρν πόσο μου άρεσαν τα επιστημονικά ε, που στα Βιβλίο τόσο αυτά τα απλά του, προσμένου, του προπερασμένου αιώνα έτσι. Αλλά μου κέντρησαν το ενδιαφέρον ε, για την επιστήμη, για την τεχνολογία. Ε, και άπειρα παραδείγματα, λεμπνέονται από βιβλία. Ε, ιστορικα βιβλία από από ιστορικα ιχνηλάματα σύμφωνα ε από α, καταστάσεις περιγράφονται και αλλάζουν. Ε, την αντίληψη, του γνωρίζουν ε, άλλες θεωρήσεις του κόσμου. Είπαμε γι' αυτό και τα βιβλία <laughs> έχουν θεωρηθεί κατά καιρούς ε, επικίνδυνα, μη τι άλλο και είχαμε κάνει και παλαιότερα εκπομπή για ε, αυτό που ε, ξαναείπα χιλιά που το, ε, πα, το παράδειγμα το, το, το είχα πει αλλά με πάση περιπτώσει το θέμα είναι να εμεί οι ίδιοι να αλλάζουμε ε, Πρώτα απ' όλα για να έρθουν και άλλες μεγάλες αλλαγές ξεκίνονται από τα, από τα μικρά πράγματα πολλές φορές. Ε, εγώ το έχω πει κατακρίνοντας πολλές φορές τα κακοσκείμενα τα δικά μα, ότι σε, και εδώ από την κομπύλα, και σε κάτι συζητήσει συζητήσεις που λέμε καμιά φορά για το, ε, και για τα βιβλία για το αν διαβάζουμε το πώς το διαβάζουμε και, την, και για τα κοινωνικά θέματα αναπόφευκτα θα με ασχολήσει με δύο και πού γυρνάει συζήτηση και στα κοινικά θέματα. Εγώ λέω καμία φορά ξένετε, πότε θα πιστέψω ότι κάτι αλλάζει σε αυτή τη χώρα σε αυτό το λαό. Όταν θα σταματήσω να βλέπω στο δρόμο να νέγει ή άλλο στο παράθυρο και να πετάει ξέρω εγώ να πετάει κόπες, να πετάει σκουπίδια και τα τότε θα αρχίσουμε να συζητάμε τη χώρα και από τα μικρά, αυτό που λέω, από τα μικρά, με περιμένετε να σα δείξουν όλοι τον δρόμο. Ξεκινήστε, κάνετε αυτό που μπορείτε. Α κάνω καθένα μα αυτό που μπορεί προ τη σωστή κατεύθυνση. Α κάνω καθένα μα το σωστό και θα φτάσει σιγά σιγά αυτό. Και παραπάνω θα δείτε. Το λέμε έλα μου, το γνωστό δεν βαριέσαι. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα. Έτσι δεν είναι. Και αυτό είναι το μήνυμα. Αν καθένα σκεφτείτε κάτι άλλο για να γραφτούν όλα αυτά τα, τα βιβλία, να το πω έτσι, όλα αυτά που έχουμε σήμερα και διαβάζουμε, τυπογραφία. Ε, κανένα βιβλίο όταν το γράφεις και στον εξέρι και των προτερων θα είναι ε, αριστούργημα. Και μέσα στα πολλά βιβλία... Ε, ανακαλύψαμε τη λογοτεχνική τους αξία και μετά το θάνατο του συγγραφέως ε, δεν είναι και πως βιβλία γράψε γράψαν αρκετοί συγγραφείς ε, μέχρι να καταφέρουν να γίνουν γνωστοί όπω λέμε και πως βιβλία μείνουν στην εφάνεια φανταστείτε όμως ε, όλοι αυτοί έλεγαν ε, ο κάθε επίδοξος μελλοντικός συγγραφέας ε, να πει ε, ε, έλα μωρα δε βαριέσαι τι έχω να γίνω επιτυχημένος, να γίνει γνωστό το βιβλίο μου, ας το καλύτερα. Αν γίνει, αν γίνει έτσι όπως καταλαβαίνετε, τελείωσε. χαθήκαμε, δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε. Βλέπετε όμως υπάρχει κόσμος που προσπαθεί, γράφει βιβλία που πότε κανείς δεν θα τα δει, δεν θα εκδοθούν. Ε, τώρα βέβαια μέσω διαδικτύου μπορεί κάποιο να θα... υπάρχουν ένα σώρο μέσα, ιστοσελίδες, ιστολόγια... Φόρουμ, site μπορεί ο καθένα το πόνημά του να το γνωστοποιήσει σε πολλοί κόσμο. Κάποια εκεί θα μείνουν, θα μείνουν, θα δουν 10 10-20 άνθρωποι. Κάποιοι όμω θα ξεχωρίσουν. Ε, Κανένα όμω δεν είναι συγγραφέα με το να μην γράψει, με το να πει δεν βαριέσαι. Ε, Ποιο θα ενδιαφερθεί γι' αυτό. Ε, Κινούμαστε πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μα, για το προσωπικό μα ενδιαφέρον. Πριν έχουμε ενδιαφέρον ή αγάπη γι' αυτό που θα που θα γράψουμε και δεν έχω δει κανέναν συγγραφέα δεν ξέρω θα να μιλήσω και όλου και δεν ξέρετε δεν επιτυχημένοι συγγραφές που προφανώς δέχονται πιέσει και από εκδοτικού και παραγγελίε και αλλά όλοι κάποια στιγμή για να ξεκινήσουν να γράφουν θα έγραψαν και κάτι το οποίο τους το καπούσανε κάτι το οποίο του άρεσε δεν νομίζω να ξεκίνησε κανένας δεν ε, δεν όμως ξεκίνησε κανένα να πει α, θα γράψω το επόμενο ριστουρκήμα όλοι ξεκίνησαν και είπαν θα γράψω αυτό που μου πασχολεί, αυτό που μου καίει, αυτό που μου αρέσει και μετά εντάξει, μπορεί όχι με την, προ... την προσπάθεια, μπορεί με την πολωστή προσπάθεια να κατάφερε να έγινε γνωστός ή να μην έγινε ποτέ γνωστός όμως όπω είπαμε το θέμα είναι α, η προσπάθεια Αρκετά μίλησε, αρκετά μίλησα. Πάμε στο επόμενο κλασικό και πασίγνωστο κομμάτι. Με έτσι, ισχυ, μια, μια ισχυρή. Κλάσμα κατε με την πανεπιστήμιο παν την ψυχολογία αυτό, ισχυρή, αισιόδοξία. Έτσι, μια ισχυρό αισιμοδοξία. Δεν τον Όλοι από τη, την οδύστη χαρά Σίλερ Με τη μουσική της ανάτησης Του Λούδιου Βίχου Το μουσική αυτή που επιλέχθη Μελωδία και η στήγη που επιλέχθηκαν Να είναι και ο ύμνος Αν θέλετε της Ενωμένης Ευρώπης ε, Το λέω και το ραγόδι Οδύστη χαρά Ένα έτονο χαρούμενο Μια γερή δόση ε, αισιοδοξία. Ε, δεν Υπάρχει, πώ είναι και το γνωστό τραγούδι των ΕΡΙΑΜ, Signing Happy People, ε, δεν το έχω στη λίστα σήμερα, εκτό αν κάποιο το θέλει και το, ε, και το ζητήσει. Ε, είναι, είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, ευχάριστο αυτό, Είσαι και το σκεφτείτε και αυτό, Πόσα, πάρα πολλά ευχάριστα και έτσι χαρούμε να. Τραγούδια υπάρχουν, δεν όλα τα τραγούδια έτσι, πώ να το πω, ε, να μας προβληματίζουν. Αυτό, το ίδιο είναι και στα, στα βιβλία. Ένα άλλο θέμα που έχουμε συζητήσει και, και σε άλλες εκπομπές, αλλά <coughs> ε, ε, έχω, νομίζει, ε, το έχουμε συζητήσει και σε άλλες εκπομπές, το θέμα της διάθεσης, πως σχετίζεται η διάθεσή μας με τα βιβλία. Εδώ, όσο συζητήσω κανείς, στα αντίστοιχα φόρουμ, εντάξει, υποκειμενικό είναι το θέμα σε κάθε ε, περίπτωση. Ε, υπάρχουν άνθρωποι, επιχειρή ίσω ε, οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τα βιβλία η διάθεσή τους, ούτε αφήνουν τη διάθεσή τους να επηρεάσει τις, επιλογές τους στα βιβλία είναι πώ θα το πω καιρό έτσι για να χαριτολογήσω ε, λίγο ε, εντάξει ας το πω και έτσι παντό καιρό ε, που σημαίνει ότι ασχέτως τι, ποιο μπορεί να είναι η διάθεσή τους οι που με το που περιεχούμε του βιβλίου, μπορούν και το διαβάζουν σαν να μην τρέχει τίποτα, δεν επηρεάζουν δεν επηρεάζονται ε, από, από αυτό ε, δεν ανήκω ε, δεν ξέρω, δυσίχωση, δεν σε αυτή την ε, κατηγορία ε, το τι επιλέγω να διαβάσω. Ε, επηρεάζεται, εξαρτάται και από τη διάθεσή μου και ε, τα βιβλία που διαβάζω και με τη σειρά του επηρεάζουν και αυτά Ως ένα βαθμό. Πάντοτε έτσι ε, τη διάθεσή μου ε, ε, έτσι. Εντάξει, όταν, ε, ε, όταν δεν έχω ιδιαίτερα ευχάριστη διάθεση, ελπίζω το κάποιο βιβλίο να, να με κάνει λίγο πιο μουριστικό θα έλεγα, ίσω κάτι πιο ελαφρύ, ε, ή όταν ε, διαβάζω ένα βιβλίο το οποίο. Είναι, είναι λίγο βαρύ, λίγο σκοτεινό, θα λέτε, λίγο πλησυμιστικό, όσον σε έναν βαθμό επηρεάζομαι. Ίσως έχει σχέση με αυτό που λένε ε, εμβάθυνση, όχι όσον εμβάθυνση, ενσωμάτωση, βύθιση, πώς βυθιζόμαστε με, μέσα σε αυτό που είμαστε, αλλά και γενικότερα και σε, άλλα, σε αντικείμενα, πώς, πώς, πώς βυθιζόμαστε μέσα σε μια ταινία ε, που βλέπουμε Όσο μπαίνει στο πετσί μας ο ένας ρόλο παίζουμε σε ένα παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο, το immersion που λένε οι αγγλωσάξονες, το ίδιο εγώ πηρεάζομαι ε, και ε, ε, αρκετά θα έλεγα ε, από τα βιβλία που διαβάζω και βυθίζομαι. Μπορείς να έχετε όταν βιβλίο έτσι με καθυλώνει που λέμε, μπορεί να περάσουν ε, ώρες χωρίς να το καταλάβω. Και δεν ξέρω για εσάς, μπορείτε να αφήσετε για να μου πείτε συμπήρες σας στο, στο τσάτ. Είμαι στους ανθρώπους που νε, έχουν τύχει να ξενιχτίσουν επειδή θέλουν να τελειώσουν το κεφάλαιο ή το βιβλίο. έχει χει να διαβάσω βιβλία ε, μονορούφης. Όταν είχα και το, τα τελευταία χρόνια, δυστυχώ, όσο και κανείς υποχρεώσει, ξέρετε, ε, είναι όλο και πιο δύσκολο, αλλά θυμάμαι παλαιότερα σαν μαθητής, ας πούμε, κάτι και καλοκαίρια ή και σαν φοιτητή, σαν ακόμα κάτι, έτσι, αρωτοκυριακά, που... Α, που μπορούσα να πιάσω ένα βιβλίο και, και να με καθυλώσω και να το πάω σε να το τελειώσω όλο ε, δεν ξέρω και πότε σε εσάς εδώ που μας ακούτε αν συμβαίνει αυτό θα χαρώ να με τις εμπειρίες μας αλλά σε, στα φόρουμ που παρακολουθώ και συμμετέχω ε, είναι ένα κοινό γνώρισμα αρκετών από τους ε, βιβλιοφίλους ότι ε, Πολλές φορές βυθίζονται, δεν μπορούν να αφήσουν ένα βιβλίο, ένα βιβλίο κάτω, άμα τους ενδιαφέρει τόσο, τόσο πολύ. Δεν έχω ασφαλή στοιχεία, γιατί ξέρετε αυτοί που, δεν, που βυθίζονται, χάνονται μέσα στα βιβλία, επηρεάζονται ή σχετίζονται με τη διάθεσή τους κλπ. Πάντω ναι, εγώ τίνω να σε αυτή τη κατηγορία δηλαδή, ακριβώ μπορώ και χάνουμε μέσα κάποια ε, τουλάχιστον από τα βιβλία επειδή ακριβώ επηρεάζομαι και ε, Πηρεάζεται και η διάθεσή μου. Η διάθεση μου επηρεάζεται στο βιβλίο που διαβάζω και έτσι βυθίζουμε. Ε, Μπορώ να το δω αποστασιοποιημένα ένα βιβλίο, α πούμε. Εντάξει, υπάρχουν που αναγκαστικά θα τα δει αποστασιοποιημένα ε, γιατί είναι ο τρόπο γραφή του, του θέματο που θα τα Υπάρχουν όμω βιβλία. Πάρα πολλά βιλία, τα οποία σε βάζουν μέσα στο στην, πώς πω, στην αφήγηση σε κάνουν τα με τους ήρωες με τα πάθη τους με τα με τις περιπέτειές τους γιατί όχι με τα πιστεύω τους με τις αντιλήψεις τους και αυτό είναι που ε, πιστεύω ότι είναι μεγάλη αξία σε, σε αυτά τα βιβλία, σε αυτά τα βιβλία, συγνώμη, σε αυτή την εμπειρία. Πάμε όμω να ακούσουμε το, το επόμενο τραγούδι μα.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 Hope of Deliverance from the darkness that Σ ελπίδα, λοιπόν. ελπίδα να σου δούμε από το σκοτάδι που μας περιτριγυρίζει Και ναι έχει πέσει φυσικά ε, η νύχτα Αλλά ε, ας μην το πάρουμε κυριολεκτικά Δεν μιλάμε για αυτό το, το σκοτάδι ε, Υπάρχουν πολλά σκοτάδια ακόμα στον κόσμο Και ζώντας τη σήμερα ημέρα σε αυτή τη χώρα μόνο εύκολο να, να φανταστούμε τα σκοτάδια γύρω μα αλλά όπω είπαμε ε, πρέπει να ελπίζουμε και να είμαστε αισιόδοξοι και να προσπαθούμε να προσπαθούμε για το καλύτερο σε προσωπικό πρώτα επίπεδο και μετά σιγά σιγά πιστεύω ότι θα έρθουν και τα υπόλοιπα και τι καλύτερο να το κάνουμε αυτό με την συντροφιά, με την παρέα ενός βιβλίου αρχίσουμε να διαβάζουμε λοιπόν όσοι δεν διαβάζουμε, καλό είναι να το αρχίσουμε και όσοι διαβάζουμε, καλό είναι ε, να μιλάμε περισσότερο γι' αυτό ε, δηλαδή με ποια έννοια, δεν αρκεί ε, πίστευω ότι, ειδικά τη σήμερινή μέρα που είναι πολύ εύκολο ε, να διαβάζουμε Μόνοι μας απομονωμένοι και να κρατάμε αυστηρά για τον εαυτό μας. Αυτά που αποκομίζουμε από τα βιβλία που διαβάζουμε ε, δεν νομίζω ότι είναι το ζητούμενο πλέον. Ε, είναι πολύ εύκολο και να μην πω επιβλημένο. το διάβασμα, η ανάγνωση να έχει πλέον και μία ε, κοινωνική η διάσταση. Με χρησιμοποιήθηκε και η έννοια βέβαια που έχουν πάρει ε, την έννοια του σύρμου, θα λέγαμε, τα κοινωνικά ε, δικτύα. Αλλά με την έννοια του να συζητάμε, να συζητάμε για το τι ε, αποκομίσαμε, για το τι σκεφτόμαστε, για το, σε τι σκέψεις μας έβαλαν τα βιβλία που διαβάσαμε, να συζητάμε με άλλου ανθρώπους και να ε, ανταλλάσσουμε απόψεις ε, να, και να βρίσκουμε, θα από το πόσα κοινά θα βρούμε ότι έχουμε με του. Ε, με τους άλλους, με τους άνθρωπους μας και ε, ακόμα και οι διαφωνίες μας ε, μας βάζουν, μας κάνουν καλύτεροι, μας βάζουν να σκεφτούμε ε, γιατί διαφωνούμε ε, γιατί, και δεν είναι το θέμα ποιος έχει, αν έχει κάποιος ο δίκιο. Το θέμα είναι ότι παίρνουμε σε μια διαδικασία σκέψης, σε μια διαδικασία επιχειρηματολογία και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ε, και ξεφεύγουμε από την απολυτότητα του εαυτού μας τη σιγουριά που έχουμε όταν mm. μιλάμε με τον εαυτό μας, δεν δηλαδή, ξέρετε, έχει αποδειχθεί να το πω έτσι, επιστημονικά ε, ναι, εντάξει, μπορώ να θέλω να συγκολύσετε την απολυτότητα πάλι ναι, ότι για τον, πάντα για τον εαυτό μας θα βρίσκουμε ε, τη δικαιολογία και πάντοτε είναι η κόσμο του κάθε ανθρώπου ότι αυτό που κάνει Πάει το είναι δικαιολογημένο, γιατί προφανώ είναι το καλύτερο, το δικαιολογεί με του όρου του αυτού του. Και αυτό είναι το φυσιολογικό, έτσι, εκτό και αν μιλάμε για διχασμένε προσωπικότητε. Λοιπόν, μα βάζει σε σκέψη εδώ η διαδικασία. Βγαίνουμε, το καλούμε μα και βλέπουμε και μαθαίνουμε και την άποψη του άλλου. Αλλά εδώ σιγά σιγά. Τελειώνει η κουμπί. πάμε να ακούσουμε τα τελευταία κομμάτια που έχω επιλέξει για απόψε. Άλλον ένα έτσι, αγαπημένο μου που ίσως κάποιο το λένε αλλά εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση γιατί μιλάει για τον... Ε, μας προτρέπει, θέλετε, να ρίξουμε μια ματιά και να δούμε πόσο υπέροχος ε, ε, μπορεί να είναι ο κόσμος που ζούμε εδώ. Βλέπουμε και τα θετικά σας τον κόσμο, όχι μόνο τα αρνητικά του.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 Το που μας τραγούδες It's a wonderful world, είναι ένας υπέροχος κόσμος και είναι, σίγουρα μπορεί να μην είναι πάντοτε ή να μην το βλέπουμε πάντοτε έτσι, όμω δεν είναι κι αλλιώς και πρέπει να κρατάμε μια... Ματιά, να το πω έτσι: Να έχουμε και τα μέδια μα ανοιχτά. Να μην χάνουμε τα υπέροχα πράγματα που έχει αυτό ο κόσμο. Τα υπέροχα πράγματα που έχουμε γύρω μα. Του ανθρώπου, πρώτα απ' όλα, του υπέροχου ανθρώπου που έχουμε γύρω μα. Δεν μπορεί να περιστοιχζόμαστε μόνο από κακού, ή οτιδήποτε άλλο. Αντιπαθεί ανθρώπου, αν ό,τι άλλοι μα είναι αντιπαθεί, και λέμε πω κάτι παίστραβάμε στραβά με εμά. Γιατί δεν το δω και έτσι. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Άνθρωποι που στη ζωή μα ε, άνθρωποι που μας αγαπάνε να τους αγαπάμε και αυτούς πρέπει να προσέχουμε πρώτα απ' όλα ε, αυτούς υπέρους ανθρώπους που έχουμε να μην τους χάσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους δείχνουμε πόσο ε, εκτιμούμε ε, αυτά που μας προσφέρουν και τη σειρά μας ό,τι μπορούμε να τους ε, προσφέρουμε δεν ξέρω αν σας κούρασα σήμερα, αν μίλησα περισσότερο ε, από όσο έπρεπε και αν επεκτάθηκα σε θέματα που δεν έπρεπε. Ε, δεν ξέρω αυτό, θα το κρίνητε εσείς οι ακροατές αυτής της ε, εκπομπής. Ε, όμως άλλο ένα εξλίμπρης έφτασε στο τέλος του και είναι η ώρα σιγά σιγά να σας Αποχαιρετήσω να ευχηθώ για μία ακόμη φορά σε όλους. Ευτυχισμένο το 2015, μακάρι οι ευχές να βγουν λιδινές, μακάρι ναι, να, ε, για όλους ναι, να είναι ένα πολύ καλύτερο έτος από ό,τι ήταν το προηγούμενο ε, που έφυγε. Ε, στις δημιουργικές τις στις 10 ακολουθεί η κομπή του Θεοδάμουνα από εμένα. Καλή εβδομάδα να έχουμε και πάλι χρόνια πολλά σε όλου και θα σας αποχαιρετήσω νομίζω με το κατεξοχήν τραγούδι το οποίο ε, μας ε, μιλάει για το ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ε, στη ζωή. Θα μου, το, θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω ε, μοναδική για σήμερα. Θα κάνω στην ε, ε, Ευελίνα που και τα αισιόδοξη και θεύχομαι σε όλη τη ζωή της να είναι αισιόδοξη και ξέρετε σε αρέσει πολύ και το τραγούδι. Το προκριθώ λοιπόν με τους Monty Python All Goods Look on the Bright Side of Life. Some things in life are bad They can really make you mad Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle don't grumble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 It's available always in the foyer the right so It's always got to live as well, you know Alright, it's a lot Let's get this place off there I've been trying to dismantle three weeks What do you think pays for this, brother? Never made the money back, you know I told him I said to him Bernie, I said, I'll never make that money back